τέταρτο μάθημα. Με συγχωρείτε που μπορώ να ειδώ για γάντια; Απέναντι αριστερά θα περάσετε από το τμήμα που έχει τις κορδέλες και ίστερα θα στρίψετε αριστερά. Με συγχωρείτε που μπορώ να ειδώ για γάντια;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 τι είδους γάντια θέλετε? Δερμάτινα καφετιά φοντραρισμένα με γούνα. Τι γάντια θέλετε? Δερμάτινα καφετιά φοντραρισμένα με γούνα. Τι αριθμό φοράτε? Εξήμιση νομίζω.